Esseshapinazete Du fond de ma cité HLM dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde Esseshapinazete Dans ce monde on n'avait pas notre place on n'avait pas la gueule de l'emploi on n'est pas né dans un palace on n'avait pas la cba papa Esseshapinazete Osho khéreté ki poso tu arresto àdun na lei na proidopi ki na ekdikite mafto don dropo procadavoliká ton Elnikó laom Ε, απευθύνεται προς τους Έλληνε και θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο τώρα ε, ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το γνωστό, εσείς θα πεινάσετε. Εσεί θα πεινάσετε. Παλιότερα το είχε πει και με άλλες εκδοχές Βέβαια, βάζει και τον εαυτό του κάποια στιγμή μέσα. Αλλά προειδοποιεί ε, και μας προδιαγράφει την εικόνα τι θα συμβεί όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα τον έχουμε ψηφίσει όλοι. Εννοείται, όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώ θα κάνει ο ίδιο, γιατί αναλαμβάνει. Πρωτοβουλία σε κάθε έναν που έχει ψηφίσει, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κύριο Σίπερ θα, θα βγει, χτυπάξει την <στοί> <με πάνε>. κυβέρνηση. <στοί> αυτό του το πούνε. Άκουγα τι λένε. Ακούω και μερικού μου λένε θα κερδίσω. Ζήτα, μας τα ακούτε Εμένα μην μου το λέτε. Εσεί θα πεινάσετε. Δυστυχώ θα πεινάσω και εγώ μαζί Προφανώ γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Θα πεινάσουμε όλοι και μαζί με τα δικά σα. Θα πεινάσουμε τα δικά μα. Προφανώ. Θα τη γλιτώσουμε όλοι μάλιστα, πάμε. Αλλά μη έναν την επομένη. Na mu λέει, że to ja to chętnie. to ja... to to na to to Także c'était każdy po swojej ich system mógł prosperować. Nie. Ale falejby, że pewnego dnia się przebudzimy i że głowy to załatwiałem. A się na A na A Ο ίδιο περιγράφει τη στάση του απέναντι στο κοινωνικό συνόλο ενώ θα έχουμε πεινάσει όλοι μαζί. Είναι ωραία αυτά για άδων, έτσι για αρχή, λίγο πιο light, για να μπούμε και στα υπόλοιπα στην συνέχεια. Με λέει εδώ, έχουμε δύο λεπτά που έχουμε ξεκινήσει και λέει ένα ακροατή: Ο Γιάννη, μα θα έχετε κάνει τσουρέκια με το ρωμανό. Τίποτα δεν είπαμε ακόμα. Ε, περίμενε στη συνέχεια, έχουμε. Θα πούμε πιο μετά και ο λαός είναι σχεδόν όλο για το ρωμανό, εμπνευσμένο από τη χθεσινή Έκπομπη. Μερικοί είναι λίγο πιο ακραί και προκαταβολικά εκφράζουν τι απόψει του. Να σα τα έχουμε κάνει. Δεν μα ενοχλεί αυτό καθόλου. Ε, θα το ακούσουμε και θα ακούσουμε ότι έχουμε και για το συγκεκριμένο θέμα στην πορεία, γιατί αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το δικαστι... Δικαστικό Συμβούλιο Πυρεά για να αποφασίζει για τη χορήγηση εκπαιδευτική άδεια των κρατούμενων και απεργοποίητα. Βεβαίω, Νίκο Ρωμανό. Ενώ την ίδια ώρα γίνεται και μια πολύ μεγάλη. Συνέντευξη στο θέατρο Εμπρός, από ό,τι έβλεπα, από τα σχετικά βίντεο, γιατί υπάρχουν και live συνδέσεις, είναι οι γονείς, γιατροί, εγκληματολόγοι, νομικοί. Υπάρχουν σχεδόν όλα τα κανάλια, αυτό είναι πρωτοφανές, έχει πάρει έκταση στο θέμα και αυτό είναι θετικό, αν μη τι άλλο. Ε, να συζητάμε στην ελληνική δημοκρατία, θέματα δημοκρατίας τα οποία βεβαίως δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει και ελληνική δημοκρατία αν δεν ξέρω για το ελληνική παίζεται σιγά σιγά το δημοκρατία σίγουρα δεν υπάρχει είναι μια φάρσα ένα τρόλ ακόμη και η ονομασία αυτής της χώρας όμως να ξέρουνε ο Άδωνης καταρχήν που θα πλακώ στις φάπες όσους διαμαρτυρηθούν επειδή με το ΣΥΡΙΖΑ θα πεινάσουν. αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο πρόεδρο, όχι στη θεσσινή συνέντευξη που έδωσε το βράδυ στο Σκάι, ο πρόεδρο Αλέξη, ο σύντροφο Αλέξη, αλλά το είχε πει προχτέ στη Λαμία, οι αγορέ τελειώνουν όπω τι ξέραμε, αλλάζουν τα πάντα στι αγορέ. Όχι στι λαϊκές που θα μπορούσε εκεί να κάνει κάτι ο Τσίπρας αλλά στι άλλε, τι μεγάλε, τι αδιφάγε. Στο επίκεντρο λοιπόν τη δική μα πολιτική δεν είναι πράγματι οι αγορέ. Οι αγορέ θα κάνουν τη δουλειά του.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 Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλη και αυτές θα χορεύουν. Θα μεθύσουμε τις αγορές. <σίγουρα> θα τρελάνουμε τις αγορές. Με <σίγουρα> τον ταούλη και με τον ζουρνά. Το ζουρνά. Καλημέρα Με τον ταούλη και με το ζουρνά. Διότι εμείς. Θα βαράμε τον ταούλι και αυτέ θα χορεύουν. Καλημέρα, Ρίτσα Μπέγκο. Τι να κάνει και το τραγούδι, τα άπεξε. Τα έχει παίξει έτσι και αλλιώ το τραγούδι. Από παλιά το είχαν χρησιμοποιήσει αυτοί που το είχαν χρησιμοποιήσει έτσι όπω το είχαν χρησιμοποιήσει. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μάνου Λόιζου. Είχε ταυτιστεί με το Πασόκ, το τότε Πασόκ. Τώρα εδώ το βάλαμε γιατί ο Αλέξη χρησιμοποίησε ταούλια και ζουρνάδε και όπω ακούσατε. Οι αγορές δεν θα περάσουν καλά, μάλλον τελειώνουν ως αγορές. Οι αγορές είναι αυτές που, στις, οποίες, στις οποίες υποκλίνεται, τι υποκλίνεται, σκύβι, ιδιορίζεται από τις αγορές. Η Μέρκελ, σε αυτές υποκλίνεται, τις υπηρετεί ο Ομπάμα. Στις αγορές υποκλίνονται όλοι οι γέτες οι πολιτικοί γέτες βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, του πλανήτη, διότι... Αυτέ καθορίζουν τον πλανήτη. Πλέον δεν είναι η πολιτική πάνω, είναι η οικονομία έτσι όπω την εξασκούν οι αγορέ. Ό,τι πιο αεριτζίδικο, ό,τι πιο σκληρό, ό,τι πιο αδίστακτο υπάρχει, κερδοφορούν. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα θυμάμαι στη συνάντηση που το, το ανέφεραν όλοι, που είχε κάνει η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο City του Λονδίνου. Ένα από αυτού που του είχε πει εκεί κάτι διακινούσε κάθε μέρα 1,5-3. 1,5-3 δολάρια. Οπότε όλοι αυτοί, όλοι αυτοί θα χορεύουν στο ρυθμό που θα. Του υπαγορεύει μια μικρή χώρα όπω είναι η Ελλάδα, υπερήφανη η όμως χώρα και με μια πολιτική ηγεσία που μπορεί να υπαγορεύσει στις αγορέ να χορεύουν όπω εμεί θέλουμε. Αυτό το είπε έτσι, αμοντάριστο. Κανονικά δεν το είπε χτε βράδυ, είναι προχτές, το Σάββατο στην Λαμία. Ο Πρωτόπαπας τώρα που είχε πάει ω μέλο τη αντιπροσωπεία στο Παρίσι για να διαπραγματευτεί πάλι εισαγωγικά με την Τρόικα έχει μια άλλη εντελώ διαφορετική άποψη για το τι θα κάνει το Δουνουτού, κομμάτι δηλαδή των αγορών. Κύριε Υπουργέ, Διαφωνίες το διεπλέτο Νομισματικό ταμείο μένει ή φεύγει. Καθαρέ κουβέντε. Τώρα, καθαρέ κουβέντε. Εγώ θα προτιμούσα να φύγει. Εγώ Αφήστε και το προτιμμάτε. κόμμα μου θα προτιμούσα να φύγει. Φοβάμαι ότι λόγω τη τάση μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων, το τονίζω αυτό, με πολύ μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων θα είναι με κάποια άλλη μορφή βέβαια, παρόν και στη δεύτερη φάση την οποία θα περάσουμε. Δυστυχώ, μεγάλη μερίδα τη Ευρώπη και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είναι και πολλοί άλλοι Δεν επιμένουν, εγώ, επιμένουν για την παρουσία του Διεθνού Ομνητικού Ταμείου. Με άλλη μορφή είναι αλήθεια: με άλλη μορφή μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα, αλλά βεβαίω θα είναι στο αυτοκίνητο. Μια μαύρη φόρτ, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μα την πλατεία. Είχε αριθμό. Τέλειωνε στα τρία Μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα Στα τρία Αλλά βεβαίως θα είναι στο αυτοκίνητο Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα δεκατρία Αχ τι κακό κακό Μέσα στην κόρτα ένα βράδυ μαγικό Με πληρώνει ο Μπόμπολας Ναι Αχ κακό αχτί κακό Κάτι είχα Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σα απευθύνω αυτό το ερώτημα αργότερα, αλλά τώρα με ερεθίζετε. Είναι ενδιαφέρον να σα ερεθίζω με τι παρεμβάσει μου. Τι παίχτηκε χθε βράδυ και προβλήθηκε και νωρί, δεν ήταν στα κατάλληλα. Ούτε η σήμανση από πάνω ήταν αυτό το κόκκινο και με τι τσόντε. Σιακοσιώνη εδώ και Αλέξη Τσίπρα. Ο άλλο που λέει ότι τον πληρώνει ο Μπόμπολα είναι ο Σταύρο Στοδωράκη. Το είπε χθε το Μέγκα. Τι να πρωτοπρολάβουμε, δεν ήταν βράδυ αυτό χθε. Ήτανε ταλαιπωρία έτσι όπως έχουν καταντήσει ή εξελιχθεί τα τηλεοπτικά μας βράδια όλοι μαζί σε κανάλια να λένε τα δικά τους για το καλό του τόπου εννοείται. Τι να πρωτοδιαλέξεις, πιο από όλα τα καλά να διαλέξεις. Ο κύριος Πρωτόπαπας το είπε μια χαρά ότι είναι στο πίσω κάθισμα το Δουνουτούμ. Μέχρι τώρα δεν μας είπε ακριβώς σε ποιο κάθισμα καθόταν αλλά από εδώ και πέρα το τοποθετεί ο ίδιο ξέρει περισσότερα γιατί πήγε και με έφαγε και την από πρώτο χέρι. Στο πίσω κάθισμα υπάρχει όμω ο Βορύδη. Ο οποίο Βορύδη είναι ο πολιτικό πολύ αποτελεσματικό στα θέματα υγεία γενικότερα, τα ξέρουμε όλοι και όπου έχει περάσει, όμω είναι και θεωρητικό τη ακροδεξιά παρατάξεω, ανεξαρτήτω αν τώρα ανήκει σε μια ακροδεξιά νέα δημοκρατία. Ο Βορύδη λοιπόν, από την περίφημη ομιλία του στην Πρέβεζα την προηγούμενη εβδομάδα για να γιορτάσει ο Βορύδη τα 40 χρόνια τη νέα δημοκρατία, τα, τα, τα 35 από τα οποία ο ίδιο ήταν με ένα τσεκούρι στο χέρι, ή ήταν σε. Απέναντι στρατόπεδα. Παρ' όλα αυτά, αυτόν στείλανε για να γιορτάσει στα 40 τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για τον Καραμαλή, για τη συνέχεια και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αν έχει κόκαλα ο Καραμαλή, ξέρετε τι κάνουν τα κόκαλα, για το Θείο λέμε, γιατί ο άλλο τα κόκαλα τα χρησιμοποιεί αλλιώ. Ο Βορύδη λοιπόν μίλησε για την ταξική σύγκρουση, για τον ορισμό του επιχειρηματία, για την επιτυχία του επιχειρηματία στον καπιταλισμό. Ωραία θέματα, αλλά α τα λέω εγώ, ακούσουμε από τον ίδιον. Σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και σήμερα, αν κάποιος χερδισμένο επαγγελματικά θα πρέπει να απολογεί. Γιατί από πίσω υπάρχει μια φιλοσοφία, πια η φιλοσοφία, φιλοσοφία τη αριστερά, η φιλοσοφία τη ταξική σύγκρουση, η φιλοσοφία τη ταξική πάλη, που λέει ότι δεν τα απέκτησε αυτά τα χρήματα που απέκτησε. Επειδή ήσουν επιτυχημένο, επειδή έκανε καλά τη δουλειά σου, επειδή δούλευε πολύ και σκληρά, επειδή τα κατάφερε αλλά τα απέκτησες γιατί έγκλεβες τους άλλους, εκμεταλλευόσουν τους στοχούς, τους εργάτες και τους ανήμπορους. Φτιάχνοντας την πραγματικότητα ένα πεδίο ταξικής σύγκρουση, εκεί που αντίθετα, εμείς θέλουμε να προτείνουμε και πιστεύουμε ένα πεδίο ταξικής συνεργασίας, ένα πεδίο κοινωνικής συνενότησης. <Τι> Απολογή, γιατί από πίσω υπάρχει μια φιλοσοφία, η φιλοσοφία, φιλοσοφία της αριστεράς. Ένα πεδίο ταξικής σύγκρουση, εκεί που αντίθετα εμείς θέλουμε να προτείνουμε και πιστεύουμε Ένα πεδίο ταξική συνεργασία. Ένα πεδίο κοινωνική συνεννόηση. Βεβαίω, ταξική συνεννόηση και ταξική συνεργασία. Θα παίρνει εσύ 500 ευρώ μισθό και ο άλλο θα θησαυρίζει και θα πηγαίνει τα λεφτά του στην Ελβετία, επειδή εσύ παίρνει 500 ευρώ μισθό. Τα λέει τόσο καθαρά ο άνθρωπο. Επίση για την επιχειρηματικότητα, ω δικηγόρο τη Ενέργεια και τη Χελά Power αυτέ που κατέκλεψαν το ελληνικό δημόσιο και του καταναλωτές, πολύ σωστά τα λέει γιατί να θεωρούμε κλέφτη τον επιχειρηματία που σε αυτές τις συνθήκες λόγω της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, όποιον δούμε επιτυχημένο όπως ήταν οι συγκεκριμένοι επιτυχημένοι, τους θεωρούμε κλέφτες και απατεώνες. έχει απόλυτο δίκιο σε όλα τα συνυπογράφουμε ο Μαυρουδής Μάκης Βορύδης, λέει εδώ να σαν ο Βασίλης πείτε Ε, για τις μπμπ που έλεγε ο Θοδωράκη και αφήστε τον Τζίπρα. Έλεο, δεν θέλετε να κυβερνήσει αριστερά. Αν σου πω ότι θέλω πάρα πολύ, δεν θα με πιστέψει, φαντάζομαι. Το θέλω περισσότερο ίσω και από τον Τζίπρα για πολλού λόγου. Που μάλλον του φαντάζεσαι. Αλλά μ, δεν μπορώ να σε πείσω, μάλλον δεν είσαι και διατεθειμένο να πιστεί. Και ένα άλλο ο Νίκο καλαμούκι όσο και αν σε πονάει και σένα και τον περισσώ, η αριστερά θα κυβερνήσει με μεγάλα, με κεφαλαία. Η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πώ αλλιώ να σου το πω, Ακού εδώ καθημερινά, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για δύο λόγου. Του ακούσαμε χτε το βράδυ στην συνέντευξη που έδωσε ο Τσίπρα στο Τζίμα και στην Σιακοσιόνι στο Σκάι. Ο πρώτο λόγο είναι αυτό που θα ακούσει τώρα. Ενώ θα τον ακούς, σου λέω ότι είναι ο Αλέξη Τσίπρας και δεν είναι ο Αντώνη Σαμάρα. Τι εννοείται που θα τα βρείτε, Είμαστε εκτό αγορών. Μα δεν ξέρετε ότι δανειζόμαστε παίρνουμε τις δόσεις μάλλον και δανειζόμαστε προκειμένου να πληρώνουμε το και χρεολύσια και λοιπόν σας λέω έχουμε ή δεν έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα κάνουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα αν λοιπόν έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα πειδή... πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα προετοιμαζόμενοι αν θέλετε και γι' αυτό το διάστημα της κληρής διαπραγμάτευσης Ορίστε, έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Ήταν απάντηση στην ερώτηση που θα τα βρείτε. Είναι από τι κλασικέ ερωτήσει που κάνουν όλοι του Ηριζέου και την έχουμε και μέσα μα, όλη αυτή την ερώτηση. που θα τα βρουν να κάνουν όλα αυτά που μακάρι να τα κάνουν, δεν το συζητάμε. Από το πρωτογενέ πλεόνασμα που ο Αντώνη Σαμαράς και όλοι μα ω λαό έχουμε καταφέρει. Ένα δεύτερο, ε, τι θα γίνει με τι καταθέσει. Ήταν μια επίμονη ερώτηση, γιατί όλοι έχουμε καταθέσει και ανησυχούμε τι θα γίνει με τι καταθέσει μα. Εκεί θα ακούσετε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά μην φανταστείτε ότι είναι ο Βενιζέλο. Εγώ απολύτως είμαι βέβαιος ότι γενικά οι καταθέσεις των ανθρώπων δεν κινδυνεύουν. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, το, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Πριν από λίγο. Στα stress test συμμετείχαν οι έξι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος. Οι πέντε τράπεζές μας είναι καθαρά πάνω από το όριο ή δίπλα στο όριο με διαφορά... Εκατοστού. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε την εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα ότι το τραπεζικό σύστημα πέρασε τα σενάρια ε, κινδύνου. Ορίστε, τα είπε ο άνθρωπο και τα stress test είναι μια χαρά. Είναι μια αριστερά η οποία δουλεύει ε, με του κανόνε και με το πλαίσιο που ορίζει ο παγκόσμιο καπιταλισμό. Αποδεχτήκαμε μόλι τώρα, ακούσαμε τον πρόεδρο, αυριανό πρωθυπουργό να μιλάει για την σιγουριά και για την ανάσα και την ανακούφιση που νιώσαμε όλοι που οι τράπεζές μας πέρασαν τα στρέσ τεστ. Ποιος Έλληνας δεν νιώθει περήφανο, ή ανακουφισμένος ή ικανοποιημένος ή κάπως πιο χαλαρός επειδή οι τράπεζές μας έχουν περάσει τα στρέσ τεστ. Νομίζω ήταν ένα στοίχημα όλων μας, το καταφέραμε σαν κράτος και νιώθουμε όλοι περήφανοι που οι τράπεζε πάνε τόσο Καλα δεν τα είπε ο Βενιζέλο, δεν τα είπε ο Σαμαρά. Τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας Απλά βάλαμε και του άλλου δίπλα για να βρείτε τι διαφορέ. Όποιο τι βρει, 2,11, 208, 200, θα κερδίσει τον Γλυφιτζούρι, το γνωστό Παναγιώτη Χιλαδάκη, ακροατή. Ο Καλαμούκη ασχολείται 90% με ΣΥΡΙΖΑ και 10% με του άλλου. Αυτό έχω να πω και τίποτε άλλο. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Ό,τι θέλω να πω. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώ θε να πει. Ασχολούμαστε όμω και με του άλλου, να ξέρει. Απλά οι άλλοι, επειδή έχουν πεθάνει και έχουν τελειώσει, και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, έχει έρθει για την ακρίβεια, είναι λογικό τα φώτα να πέφτουν εκεί. Εμεί δεν περιμένουμε τη μέρα των εκλογών. Ξέρουμε από πριν τι θα γίνει, όπω το ξέρετε όλοι από ό,τι φαντάζομαι, και γι' αυτό ίσω η ταραχή, ο πανικό, οι αμφιθυμίε που διαπιστώνουμε στο ακροατήριο. Αντώνη Σαμαρά, θα καταλάβετε γιατί δεν ασχολούμαστε και γιατί έχουν τελειώσει ήδη. Το έχει ρίξει σε αμπελοφιλοσοφίε τύπου Αγάπη του κόσμου. Εγώ είμαι μαζί σας, ανεξαρτήτως κομμάτων, και θα είμαι στα δύσκολα μαζί σας. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτές τις δύσκολες, τις σκληρέ ώρες που περνάει ο υλικός λαός και που δεν θα διαρκέσουν ακόμα πολύ, θα είμαι, πάντα, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από ιδεολογίες, όταν όλα αυτά γίνονται περιτά, εκεί που υπάρχει ο άνθρωπος. Equi που υπάρχει Il y nous parlait d'égalité, et comme des cons les a cru. Il y me plurął nią y bobola. Démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote? Face à la loi du marché, c'est qu'on est qu chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Pera kepana po ideologię, otoń olaf ta girąd péritta. Equi που υπάρχει o άνθρωπο, Equi που υπάρχει Agatha. Περιτές ιδεολογίες, όταν υπάρχει αγάπη Τα είπε στον Ναύπλοι όλα αυτά Αλλά με την ε, λαοπρόβλητη, όχι Την λαοθάλασσα απ' έξω Για το λαό πρόβλητο, γιατί ξεχάσαμε να σταθούμε στην ουσία του λόγου του, του πολιτικού και καλλιτεχνικού, διότι είναι πνευματικό άνθρωπο πια. Εκεί θα το ρίξει αν δεν το ρίξει πεντά άλλο. Τα ταβάνια και οι τύχοι ξανάρχονται για τον Αντώνη Σαμαρά και θα πιάσει τον τμήμα, τον τύχο, το ζοβάγ για την ακρίβεια, από εκεί που τον είχε αφήσει πριν αρκετά χρόνια. Ο σταθρώτα δράση το των αγούμε συνέχεια να λέει, το είπε στον Πρεπεντέρι ότι πληρώνεται από τον πόβολα, αλλά τελικά όπω θα ακούσουμε τώρα δεν είναι μόνο ο Μπόμπολα. με πληρώνει ο Μπόμπολα. Ναι. Αυτό αλλάζει κατά εποχές. Δηλαδή, ο, ο χρηματοδότης αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Με πληρώνει ο Βαρδινογιάννης, με πληρώνει ο Κόκαλης, με πληρώνει ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης τώρα τελευταία. Ε, όλοι με πληρώνουν. Κάτι θα έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι όλοι γιατί δεν είναι τυχαίοι. Έχουν δει κάτι στο Σταύρο, γι' αυτό και τον Πληρώνουν. Έχει πολλά αφεντικά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Εδώ ένα έχει και μαρτυρά. Φαντάζουν να έχει πολλά αφεντικά. Α καταλάβουμε τουλάχιστον αυτή την πτυχή από το δράμα του Σταύρου Θεοδωράκη Μήπως ηρεμήσουμε και όλοι εμεί που περιμένουμε τα πάντα από τον Σταύρο Θεοδωράκη και όπω έχει δηλώσει ο ίδιο θέλει να σώσει την χώρα. Λέει εδώ μια Κροάτρια. Δώσε θύμιο. Μόνο για Ρωμανό θα μιλάμε μέχρι να τον ελευθερώσουμε, φιλιά. Ο δικηγόρο του, ο Φραγκίσκο Ραγκούσης, χθε βράδυ, στον Νίκο Μπολιόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου, βγήκε, μίλησε, έπιασε μια ωραία διάσταση για το κράτο δικαίου, για το Σύνταγμα, για τι ελευθερίε, για τι σύγχρονε κοινωνίε και πώ αντιλαμβάνονται τη δικαιοσύνη. Και να σου πω και κάτι. Τα... Η ένωμη τάξη, αυτή είναι η ωραιότητα. Δοκιμάζεται. Και δοκιμάζει τι αντοχέ και τι ανοχέ. Γιατί? Γιατί δικάζει ανθρώπου με βάση το άρθρο 2 του Του δικάζει ω αξίε. Πε έξω, κύριε. Πε έξω. Αλλά κύριε Μποργιό, που γνωρίζω την ευαισθησία σα και πόσο δυσδυτικά είσαστε, εάν θέλω να περάσουν κάποια τώρα λέει, ε, νομοθετική ρύθμιση, βγάτε μια νομοθετική ρύθμιση και πείτε ότι οποιαδήποτε. Εδώ βγάζετε πράξει νομοθετικού περιεχομένου. Έχει πήξει η Ελλάδα. Και πείτε ένα πράγμα. Να μην τιμωρείτε ο εισαγγελέα ή οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό εκτιμήσει έτσι και μετά δεν ανταποκριθεί ο κατηγορούμενο. Στι προσδοκίε τη της τάξη. Δεν μπορεί επειδή τούρθε ένα ενό να φύγει, να αποδράσει, να ακυρώνεται ένα σύστημα ολόκληρο. Δεν είναι αυτοί, αυτό το νόημα του σοφρονισμού. Ο δικηγόρο Φραγκίσκο Ραγκούσης, όπω θα είπε χθε βράδυ, στην Κατερίνα και τον Νίκο 21 208 2.11.208.200, για παρατηρήσει, ξέρετε σε ποιον. Μέλ e στέλνεται στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφή real και νό το μηνυμάτο που στολεί στο 54100 η Κατέρινα Βουτζά ρυθμίζει τον ήχο και προχθές έγινε και μια μοτοπορία, ξεκίνησε από τα προπήλαια πήγε στο Σύνταγμα, πέρασε από τους ήρους που κατασκηνώνουν εκεί διεκδικώντας δικαιώματα και αυτονόητα για την Ευρώπη πια όχι μόνο για την Ελλάδα και μετά κατέληξαν στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννημάτας όπου νοσηλεύεται ο Νίκος Ρωμανός. Θα ακούσουμε κάποια ηχητικά αφού σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχει συγκέντρωση έξι ώρα στο Μοναστηράκι, πλατεία Μοναστηρακίου, για το θέμα του Νίκου Ρωμανού. Αλληλεγγύει Στον Νίκο Ρωμανό! Αλληλεγγύει Στον Νίκο Ρωμανό! Μην, Μην καταλαβαίνετε από Scotta, vida, da, da, da, da, nie Nie Κύριε Πρόεδρε, Επέλεψησα. είχα σκοφό να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα αργότερα, αλλά τώρα με ερεθίζετε. Είναι ενδιαφέρον να σας ερεθίζω με τις παρεμβάσεις μου. με πληρώνει ο Μπόμπολας. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια από τα ίδια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά, όταν φτάσει κοντά στο μέλη τη εξουσία, θα πάει να ταρπάξει Όλα Όλα Όλα Αλλά μη δω έναν την επομένη να μου λέει. Δεν το είχα καταλάβει. Αν το χέρι. Αν το χέρι. Μη δω έναν. Μη δω έναν. Μη δω έναν. Όλα nie dowiem, nie, mówi, nie miałam rach na łabę, będę na to dowiem, δεν nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Πάει καλύτερα ο πάμπτωχο στη Δανία ή στη Ρουάντα Μπουρούντι. Νιχάδο σύστημα. Γιατί οι πάμπτωχοι από τη Ρουάντα Μπουρούντι μπαίνουν στι βάρκες να έρθουν να γίνουν πάμπτωχοι στην Ελλάδα ή στη Δανία. Θέλω να πω ότι όποιο νομίζει ότι δεν πάει παρακάτω η ζωούλα του, Ας το ξανασκεφτεί. Γιατί πάει και πολύ παρακάτω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάει και πάρα πολύ παρακάτω από αυτό που ξεχάσει την Ελλάδα. Με όραμα, όχι πλάκα και Ρουάντα Μπουρούντι, τα κάνει όλα. Μαζί ένα, γιατί ο Πάμφτοχο είδε στη Δανία, μάλλον το είπε. Ο Πάμφτοχο στη Δανία ζει καλύτερα από ότι ζει Πάμφτοχο στη Ρουάντα, Μπουρούντι. Οπότε στην Ελλάδα οι Πάμφτοχοί μπορούν να ζήσουν και σε άλλε χώρε ή με συνθήκε άλλων χωρών. Είναι μια αντίληψη του Αδόνιδο, δεν την έχουμε πειράξει. Είναι καθαρό. Αισθάνομαι την ανάγκη να το λέω αυτό συνέχεια, γιατί από αυτά τα φρικαλαία που ακούμε μπορεί να νομίζει κάποιο ότι είναι προϊόν μοντάζ. Όχι, το έχει μοντάρει το μυαλό του κανονικά. Και τα λέει. Δεν είπε μόνο αυτά, επειδή έρχονται και Χριστούγεννα και επειδή η πλατεία του είναι βρώμικοι, Επειδή είναι εκεί οι Σύριοι ε, πρόσφυγες που διεκδικούν δικαίωμα στη ζωή ή διεκδικούν ζωή, αυτό τον χαλάει γιατί όπω είχε δηλώσει, δηλώσει παλιά, περνάει από τη Βουλή για να πιει καφέ στη Βρετάνη. Αλλά δεν μίλησε για τον εαυτό του. Είναι αλτρουιστή, μίλησε για του μαγαζάτρου τη γύρω περιοχή. Θα θυμόμαστε όσο ακούμε τον Άδωνο ότι το πιο κοντινό μαγαζίνε σε απόσταση 100 μέτρων. Και θα ήθελα αποκλίνοντας... να Γιατί με έχουν πιάσει πάρα πολλοί μαγαζάτορε από το κέντρο, ιδιοκτήτε καταστημάτων των Αθηνών, ε, σε χώρε που και εγώ για πάρα πολλά χρόνια είχα το δικό μου κατάστημα. Θέλω να παρακαλέσω την κυβέρνηση. Να την παρακαλέσω. Και προσωπικά τον Υπουργό Δημοσία Τάξη, τον κύριο Βασίλη Γεκίλια που είναι και βουλευτή ΒΑΑ Αθηνών, Αθηνών και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Σημεριζόμαστε το δράμα των ανθρώπων από τη Συρία που ζητάνε πολιτικό άσυλο, που είναι πρόσφυγε ή ό,τι άλλο είναι. Καμία αντίρρηση να βρεθεί λύση σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία. Και σύμφωνα με του του ανθρωπισμού, όποια νομίζει η κυβέρνηση και όποια είναι σύνομη με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή ε, δεδομένα, όμω δεν μπορεί να ξεκινήσει η Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Αθήνα με το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματο που είναι η καρδιά τη τουριστική κίνηση των καταστημάτων. Από την κίνηση την οποία εξαρτούν τι ζωέ του, του φόρου του εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι, με την εικόνα που έχει το Σύνταγμα τι τελευταίε μέρε. Η εικόνα που έχει το Σύνταγμα τι τελευταίε μέρε αποθεί τον κόσμο θα πάει στο Σύνταγμα η πλατεία Συντάγματος όμως είναι παραδοσιακά η καρδιά του εμπορίου της τη αγοράς θεωρώ ότι εντός των επομένων 24 ώρων θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει λύση με ανθρώπινο τρόπο με σεβασμό στις διδικές κανόνες με ό,τι νομίζουν καμία αντίρρηση αλλά δεν είναι μόνο Αλάβετε τα πράγματα των προσφύγων είναι και κύριε. τα πράγματα των ανθρώπων που καταστήματα γύρω γύρω Αλάβετε και, και θα πεινάσουν. Και αυτοί θα πεινάσουν. Έχει μια μανία με την πίνα ε, Κάπου εκεί στο Σύνταγμα Δεστολίζη ο Δήμο πέρα από τα δέντρα αυτά, τα πολύ ωραία τα άψογη αισθητική με του πολυελαίου από πάνω βάζει και μια φάτνη του μικρού Χριστούλη ο οποίο έχει γεννηθεί δίπλα στα προβατάκια, με στο κρύο, στην παγωνιά, αλλά από πάνω στεγασμένα. Η φυσική φάτνη είναι από πάνω, εκεί που είναι οι χωρί καν προστασία, εκτεθειμένοι στο χιόνι που έρχεται, στη βροχή και στην παγωνιά και στην υγρασία τη Αττική γη και του ατικού. Καιρού. Αλλά αυτό ενοχλεί όπω λέει ο Άδωνη και διαμαρτύρεται. Λαό μέρο ΑΛΦΑ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Χαίρετε, ο μετανάστησήμα από Βερολίνο. Έλα, ρε φίλε. Έλα, τι έγινε, καλά είστε. Καλά. Δηλαδή, είναι ένα. Φαντάζομαι πόσο πόσο γαμμένο λαό είναι ο ελληνικό λαό. Από τη μία, οι να βρίζουν το σύστημα, το κατεστημένο, τι τράπεζε και ένα παλικάρι. Όχι, ακαγία παλικάρι. Παλικάρι με ακαγία. Πάει, ξεσηκώνει μια ολόκληρη τράπεζα, τον έχουν μέσα και τώρα αυτό πόσο... γαγία. Μένος ο λαός το θεωρεί τρομοκράτη, καταλαβες. Από τη μία ξεχω***ζονται όλοι και οι τράπεζες μας τα πήρανε και το ένα και το άλλο. Και όταν ένας σηκώνεται και κα*** γα... τις τράπεζες, μετά βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε ότι είναι ο τρομοκράτης. Δε, δε, δεν υπάρχει πραγματικά καμία ελπίδα όμως φίλε, καμία ελπίδα. Έλα για το Ρωμανό να θα σου πω κάτι mm. και να κάνω ένα παραλληλισμό με τον Πλάτωνα 20 χρονών ο Πλάτωνας δολοφόνησε το Αθηναϊκό κατεστημένο τότε το σοκάλι για, για, για 60 χρόνια από τα 20 του που ήταν μέχρι τα 80 που πέθανε αυτό το πολίτευμα το το στυλίτευε και το ξέρτιζε κυριολεκτικά mm. πήγε και ο mm. και σκύζει ένα πολίτευμα το οποίο σκότω το φίλο του για τον πολεμάγε για τις ιδέες mm. Αυτά ήθελα να σου πω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 Τότε τον Γρηγορόπουλο, απευθεία. Τώρα σκοτώνουν αυτόν. Ε, απέκτησαν εμπειρία με τα χρόνια. Τώρα έχουν τον τρόπο τους. Ε, ναι, τα έχουμε, μάλλον σειρά εμείς, mm. Έτσι όπως πάει. Το παιδί αυτό το σκοτώσανε το άλλο μία φορά. Τα δικά μα τα κάθε μέρα. Νομίζουν ότι εμεί θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Ναι. Ε, ναι. είναι πολύ γελασμένοι. Να δούμε. Είναι πάρα πολύ γελασμένοι. Έχουν παιδιά και οι κατάριστος μας ολονών του κόσμου θα πέσουν πάνω τους. Να το θυμώνται και να το ακούσουν πάρα πολύ δυνατά. Γιατί ο καθένα για να κάνει το παιδί του υπέφερε. Δεν έχει κανένα στο δικαίωμα να πειράσει τα παιδιά μας. Θα τους φάμε τα λαρίγκια. Αυτό να το ακούσουν και να το βάζουν καλά στο μυαλό του.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 Γεια σου, καλή μου αποστολάκι. Ο Ηλία, είμαι ο γυμναστηριακό ο ταξίδι. Ό, ποιε γυμναστηριακό φίλο, τι κάνει. Τι κάνει, αγόρινα μου, δύο θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Γίνεται πολλή συζήτηση για το ασφαλιστικό ρεφιλέ, αλλά εσύ που είσαι ανεξάρτητο σταθμό και ωραίο, γιατί δεν κάνει ένα γκάλοπ να δούμε ποιο Ελληνά γουστάρει να πληρώνει την κάθε κότα και τον κάθε κοπρίτη του δημοσίου από τα 40. Κάνει ένα τέτοιο γκάλοπ να το δούμε. Γιατί να μην βγαίνουμε όλοι στα 60 και ο άλλο να βγαίνει στα 45 ο κοπρίτη, και εγώ να βγαίνω στα 67, φιλαράκι μου. Mm. Ένα είναι αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει η Τρόικα να μα το πει, φίλε μου. Οι ίδιοι να τα κάνουμε ένα ταμείο και όλοι στην ίδια ηλικία. Mm. Έτσι δεν είναι το σωστό. Πώ το βλέπει, Ρεφιλαράκο, Έτσι λοιπόν. είναι το σωστό. Έτσι το σωστό. Και δεύτερο, έτσι αν, αν το βγάλει, επειδή άκουσα αυτό το πιστηρικά το 19χρονο, το, το, το Ρωμανό, εντάξει, εγώ θα έλεγα να το αναγνωριστεί αυτό το ελαφρυντικό τη μαχία των 19χρονών και να του δώσουν μια ευκαιρία του παιδιού. Πραγματικά σου μιλάω γιατί αν θυμηθούμε όλοι, όταν ήμασταν 19χρονών, τι μαχίε είχαμε κάνει.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 Τι να πω, δεν ξέρω. Hey, να σε καλατάει Έχουμε να πούμε πολλά και για πολλούς αλλά θα δώσουμε προτεραιότητα στο λαό γιατί είναι φορτισμένος από τη χθεσινή εκπομπή. Ελά. Ο Τζίμερος σε πήρε ή όχι ακόμα? Όχι, Α. όχι, δεν πήρε. Έχει γράψει ένα κείμενο όμως για τον Νίκο Ρομανό. Ναι, γι' αυτό λέω. Ό,τι πρέπει. Αυτός, ο Πετρουλάκης, διάφοροι, διάφοροι της Ξέ, Ναι, ξέρεις που το φιλοξενείσανε αυτό το άρθρο? Στην Άθενης Voice πόλου. Α, για σου. Ναι. Και μετά αναρωτιούνται γιατί τους κάψανε. Ναι καλή σα μέρα Καλημέρα Θα ήθελα αυτού που όλους όπως λέει ο κύριος Λαζόπουλος και από τα φίδια παίρνανε προμήθειες που κυκλοφορούσαν στους αγρούς να έχουν την ίδια τιμωρία θα ήταν πράγματι μεγάλη μα χαρά να τους βάλουν να κάνουν απεργία πίνης με το ζόρι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 Μέρα. Ωραία. Ότι τι δηλαδή. Ότι έχει ο δεξιό και ο ακροδεξιό φασίστα που εκπροσωπεί ο Βορείδη έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό. Έχει ερεθίσματα που θα τα εκφράσει μέσα από ένα έργο. Όχι βέβαια. Εννοείται τι δουλειά έχει η τέχνη με αυτήν την χαμάρα. Ναι, όχι πέστε το γιατί θα το παίξει και στο σούρο τη ακροδεξιά. Και βέβαια θα υπάρχει ηγεμονία τη αριστερά στι τέχνε και στα γράμματα. Εντάξει, κοίταξε να δει. Θα άμα μείνει δημοσιογράφο ο Πάπη, ο, ο Πρετετέρη και από καλλιτέχνε μείνει ο Γαραπίδη θα έχουν ηγεμονία σε αυτού του χώρου. Αποστολή. Έλα. Τι κάνετε, ρε φίλε Καλά. Άκουγα σαν περιστατικό. Μπορεί και να το ξέρει κιόλα αυτό. Η πρώτη ο Δήμαρχο ο Πελετήδη. Ε... Για τι Ελιέ, θα μου πει για τι Ελιέ, τα ξέρω. Α, τα ξέρει. Δεν τα ξέρω μόνο για τι Ελιέ, αφού είναι η εποχή. Τι κάνουμε εμεί τι αύριο, κύριε Κανομίζη. Το... Στην Αθήνα καθόμαστε. Πάμε και τεινάζουμε τι Ελιέ. Τι κάνουμε. Και τι για τι Ελιέ, πώ, Έχουν γεμίσει, αταλιώ, πάνε τα χέρια μου κάλου. Να σου πω όλα, Τρεμμένο μου, ασχολείστε με το Ρωμανό. Φύγαμε με το Φρασίμι. Εδώ βγήκε η κυρία Μπουμπούκου και δήλωσε ότι ο Άδωνη είναι ο μεγαλύτερο οραστή τη Ελλάδα. Και θα ασχολείστε με το Ρωμανό. Mm. Έχουμε σοβαρά θέματα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ακούω την εκπομπή σου, Ρεφτήλ και εσύ. Σκέφτομαι. Τι. ανθρώπου μου έλεγε ένα σώρα πριν από λίγο. Μου λέει και αυτό το παλικάράκι. Λέει ο Ρωμανό, ο Πιτσιδικά, ο πλούσιο που θέλει να κάνει τον αντιεξουσιαστή. Και σκέφτομαι. Όλου αυτού που τα λένε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αρνητή τη του. Παρόλα, είναι πλούσιο. Θα μπορούσε να του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 Το βράδυ 6 ώρα πορεία στην Πλατεία Μοναστηρακίου για τον Νίκο Ρωμανό και όπως γυρίστε μετά σπίτι 10 παρα 10 τηλεοπτική ελληνοφρένια στον Αλφα. Γεια σας. Ναι, γεια σας Αποστόλη καλησπέρα, σας. Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι περιμένουν αυτά τα...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 Ποστολί! Έλα. Έχει πρόβλημα το ίντερνετ. Τι πρόβλημα έχει. Γενικώ έχει πρόβλημα. Το τι μα λέγεται μέσα δεν μπορούσε να φανταστήσει. Είναι ό, ένα πρόβλημα. Ό, αυτό. Αυτό. Μακίες, είναι όλη αυτό. Μαζεύει σα άφε και τζόντα συνέχεια ή να είναι Ένα πρόβλημα αυτό, πόμονω. Ε, αποστολή. Δεν σε ακούσει ακόμα από το ίντερνετ και τώρα δεν, δεν μπορώ να σα ακούσω. Μ αυτή είναι να το λέω τόσο. Α, μου. άλλο αυτό. Έχει, έχει, έχει κάποιο πρόβλημα. Φάλε ραδιόφωνο παιδί μου, που αν παίσει το ίντερνετ δεν έχουμε ζωή, Φάλε ραδιόφωνο. Δεν έχουμε λεφτά για ραδιόφωνο. <laughs> Τσάπα είναι το ραδιόφωνο. δεν το πληρώνει. Ναι, το real παρακαλώ. Ναι. Σαν να είχε πέσει ο server και να σα πένα από δανείο, από Κοπεχάγη. Έφτιαξε τώρα. Το ξέρατε κι εσεί ότι είχε πέσει. Το έχω ακούσει, ναι, τώρα έφτιαξε. Μόλι ήρθε πάλι, δεν ξέρω αν. Εντάξει, άλλο ακούω. Δεν ακούω το. Από που είπατε Λέτε, ότι μα ακούτε? Είχα... Κοπεχάγη, μισό λεπτό, για τα ρευστότητα. Τι να δει, δεν είχατε δουλειέ Κοπεχάγη, ακούτε ελληνοφρένια. Ρεσύ, απαστολή! Έλα, ρε. Έλα να είναι δύναμη εσύ. Εσύ, Εβρεμού, <laughs> όχι του σε ξέρω, όλα <laughs> κανονικεί. <κάνω τον> <laughs> Άρα ρε, αρχή γεγάζει. Πώ σε να πούμε ε... γα... <laughs> την κοπενχάκι <laughs> μέσα. Έλα εδώ να σε εκπαιδεύσουμε στα νέα όπλα. Ε, ψιγά σιγά όλοι θα έρθουν, μπορείτε καταλαβαίνω. Μέσα δεν θα μείνει κανεί. Εδώ με στη χλήλιά να πούμε μέσα πλούτη που ζούμε εδώ πέρα που είμαστε άρχοντε και που δεν μα έχει ακίσει κρίση εδώ να δει τι εφιά θα φάει βόρηο Ευρώπη, συντονική Γερμανία και όλα να πούμε. Mm. Και η Δανία, αλλά έλαβε πέρα να περάσει καλά. Τι <laughs> καλά να περάσουμε με τι κρυώκολε δυνασέλεσαι. Όχι, καλέσει, είναι, φιλόξενε δεμή, μην Ναι, καλέ, φιλόξενε. Τους, θα σου το πω κυπριακά, είναι αρκετά φιλόξενες στην βίλα τους. Στην βίλα τους ναι είναι καλές. Έλα τώρα μη με κάνεις τώρα και παραφέρομαι, με, με... είμαστε καλά παιδιά. Ναι. Α, Αποστόλη σου. Αχ καλέ, τι έγινε με τρόμαξες. <laughs>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 Απεργία πείνα και συζητάμε για το αν έχει ε, αν του δώσουν την άδεια να παρακολουθεί τα μαθηματά του, έτσι δεν είναι. Ναι. Και από ό,τι βλέπω πάει κολομεγλυφά το Υπουργό να το γυρίσει, να κάνουν τηλεδιασκέψεις για να μην βγαίνουν έξω και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά δεν έχει ψεφιστεί νόμο, δεν έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν να παίρνουν άδεια κάποιοι και κάποιοι και όλοι. Εν πάση περιπτώσει και να πάει να σπουδάσει, δεν έχει προηγηθεί κι άλλος που έχει πάει και έχει σπουδάσει και παρακολουθούσε τα μαθήματά του καθημερινή βάση. Ναι, καλέ. Λοιπόν, τότε τι συζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή συζητάμε εάν η κυβέρνηση αυτή που μα κυβερνά. Να είναι τέλος πάντων εφαρμόζουν τους νόμους Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό συζητάμε. Αν είναι δυνατό. Και πέφτουν από τα σύννεφα που βλέπουμε ότι μάλλον δεν τους εφαρμόζουν. Α, μα ακριβώ αυτό συζητάμε δηλαδή τώρα. Mm. συζητάμε αν είναι αλήτης. αυτό ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Να αποφανθεί δικαιοσύνη αν είναι Όμω έχει δώσει η ίδια η δικαιοσύνη το δικαίωμα και σε αυτού. Εντό αγωγικών δεν ξέρω, τι να Έλα για χαρά. Θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι οι δημοτικέ εκλογές γίνονται και στη μάντρα. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Είναι ο Δήμο Μάντρα, η Δήλεια. Και εκεί είναι πάλι ο Μπάμπη Θεοδόρου από τη λαϊκή συσφύρωση. Λοιπόν, κόκκινο και εκεί, λοιπόν. Για χαρά. Δεν το ήξερε. Εh. το εκλογές σας στη μάντρα. Όχι, δεν ξέρει. Με το πουτήψε και ο φορά που σήκωσε είναι άλλες φορές που είναι μέρες που προσπαθώ να πάρω και να το δω está con los ¿Qué hay?